Στοίχη 18 23. Ο Παύλος επιστρέφει σε Τιόχιαν. Επίσκεψη στις Γαλατίας και τις Φρυγίας. 18. Ο Παύλος δε αφού παρέμεινε αρκετάς ακόμη μέρας μετά το γεγονός τούτο, απεγαιρέτησε τους αδελφούς και ανεχώρησε με πλοίον δια της Συρίαν και μαζί με αυτόν ανεχώρησαν η Πρίσκυλα και ο ακύλα. Προηγουμένος δε ο Παύλος εκούρευσε την κεφαλή του ίσας και χρεάς, διότι κατά συνήθεια Ἰουδαϊκῇ είχε κάμει τάξη να διατηρήσει τα στρίχα της κεφαλής του επί χρόνων και να προσφέρει αυτάση των κύριων 19. Ήλθαν δε και εκείνους μεν την πρίσκυλαν και τον ακύλαν δηλαδή αφήκεν εκεί αυτός δε αφού εισήλθεν στην συναγωγή συνδιελέχθη με τους Ιουδαίους 20. Όταν δε ούτι παρεκάλλουν τον Παύλον να παραμείνει πλησίον των περισσότερων χρόνων δεν συγκατετέθη ούτως 21. Αλλά του απεχαιρέτησε και είπε «Πρέπει με κάθε τρόπον την εορτή που έρχεται να την κάμω στα τα Ιεροσόλυμα, θα επιστρέψω δε πάλιν προς σας εάν θέλει ο Θεός». Και ανεχώρησε με πλοίον από την Έφεσον. 22. Και από βιβαστήση στον λιμένα της Κεσαρίας ανέβη στα Ιεροσόλυμα και αφού εχαιρέτησε την σύναξη των πιστών κατέβη στην αντιόχεια και έλαβε ούτο τέλος η δευτέρα αποστολική πορεία του». 23. και αφού έμεινε κάμποσο χρόνον εκείν, ανεχώρησε. Και ήρχεσε την τρίτην αποστολικήν πορείαν του, περιοδεύον με τη σειρά τη γαλατικήν χώραν και τη φριγιαν στηρίζονης την πίστην όλους τους μαθητάς.